Αύριο λοιπόν στον πεζόδρομο ε, θα είμαστε εκεί γύρω στι 10 η ώρα, θα συντονιστούμε οι εθελοντές και μέλη της ΕΦΥΤΑ, ε, θα είναι κοντά μας ομάδα προσκόπων, θα είναι κοντά μας ε, ομάδα από τους διασώστες του Ελληνικού Έθρου Σταυρού, θα είναι κοντά μας ε, η Ελληνική Αστυνομία και θα πλησιάζουμε του διασκεδαστές, θα τους εξηγούμε τι είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα, Ποιος είναι ο στόχος μας, τι, τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από αυτή την δράση και αφού τους ενημερώσουμε και δεχτούν να είναι, ε, ο, ε, να είναι ο, ο ένας από την παρέα ο οδηγός της παρέας ε, θα του φορέσουμε ένα βραχιολάκι ενδεικτικά ότι εφόσον είναι ο διγός της παρέας δεν θα πρέπει να καταναλώσει αλκοόλ mm. και φυσικά αυτό πώς θα το ε, διαπιστώσουμε θεύγοντας για να πάει στο σπίτι του εάν φυσικά το θέλει που νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση mm -hmm. θα του κάνουμε ένα φιλικό αλκοτέστ να δούμε αν τήρησε το λόγο του αν τήρησε λοιπόν το λόγο θα του προσφέρουμε ένα αλκοτέστ μιας χρήσης ο mm -hmm. οργός μας είναι η θα του δίνουμε ένα έντυπο με συμβουλές γιατί το αλκοόλ και η οδήγηση είναι πιο επικίνδυνος συνδυασμός mm -hmm. και δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε και πώς θα φτάσουμε στο σπίτι μας. Αυτή είναι η δράση η αυριανή και επιπλέον θα έχουμε και ένα έντυπο που εκεί εάν θέλει θα δεσμεύεται ο διασκεδαστής το κώδικο και κυκλοφορίας. Να μην κάνει παραβίαση του στόπου, να προσέχει την ταχύτητά του, το αλκοόλ του, το κράνος, ό,τι έχει σχέση με την οδική ασφάλεια.